και κύριοι. Ακολουθεί ο τιμοκατάλογος των απογευματινών χειρουργείων. <σχειά> Επέμβαση καταράκτη 300 ευρώ. <σχειά> εσις κόλικο 500 ευρώ λαπαροσκόπηση 800 ευρώ <Ρι> όσο μιλάω εγώ εσείς παραγγέλνετε, γιατί σας προλαβαίνουν τα δικά σας χειρουργεία Αφέρεση χολή 1000 ευρώ. Καλά λέμε. μέσα. Επέμβαση ανοιχτή καρδιά. Bypass 700 ευρώ. Διπλό bypass στα διπλά 1400. Ειδική προσφορά για το τριπλό bypass στα δύο χιλιάρικα. Ξέρω το λιγουρεύεστε. Πάρτε το όσο προλαβαίνετε. Είναι ότι ο κατάλογο, όπω μα τον έστειλε, με φωνή βέβαια, όπω μα τον έστειλε το Υπουργείο Υγεία, γιατί πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμο, να ξέρει τι ακριβώ θα ψωνίσει. Τι ακριβώ θα αγοράσει, δεν είναι εκεί κοψοχρονιά, δεν είναι παπούτσια, δεν είναι πουκάμισα, δεν είναι μανταρίνια. Εδώ είναι η υγεία μα, κάτι πολύτιμο και φρόντισε το ελληνικό κράτο, η ελληνική πολιτεία να την αγοράζουμε και αυτή. Όχι ότι δεν την αγοράζαμε, αλλά υποτίθεται υπήρχε ένα, μια ψευδέστηση, μια πρόφαση. ότι έχουμε το δημόσιο σύστημα υγεία, τα δημόσια νοσοκομεία που εκεί είναι δωρεάν η υγεία παρέχεται γιατί είναι πολύτιμη και είναι πρώτη προτεραιότητα σε κάθε κυβέρνηση, από το 75 τουλάχιστον και μετά. Ε, έρχεται τώρα εδώ αυτή η κυβέρνηση και νόμιμοποιεί το φακελάκι γιατί δινόταν με κάποιους τρόπους, όπου και όποτε δινόταν, δεν δινόταν πάντα αλλά τώρα γίνεται νόμιμο, νόμιμο Όπως ανακοίνωσε χτες ο υπουργό Υγείας, το ανάποδο είπε ότι δεν θα νομιμοποιήσει το φεκελάκι, αλλά όλοι ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει από εδώ και πέρα όλο αυτό. Σκοπός μας δεν είναι ούτε η ιδιωτικοποίηση, ούτε η αποδυνάμωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Μπράβο! Το ακριβώ αντίθετο. Μπράβο! Σκοπός μας είναι η ισχυροποίησή του και η διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του Άρα όλη αυτή η κριτική η οποία ασκείται για δίθενη ιδιωτικοποίηση του εσύ είναι τελείως λανθασμένη Τους αδικούμε, για άλλη μια φορά τους αδικούμε οι άνθρωποι έχουν στόχο πως ακούσαμε εδώ και σκοπό να ισχυροποιήσουν το δημόσιο χαρακτήρα Του Δημοσίου, του, ΕΣΥ, του Εθνικού Συστήματο Υγεία. Μέχρι στιγμή, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δίνει το Υπουργείο, υπάρχουν σε κρεμότητα 102.000 επεμβάσεις στα αιτήσει συμπολιτών μα που θέλουν να κάνουν εγχείρηση, αλλά ο κατάλογο έχει μέσα 102.000 περιστατικά που πρέπει να χειρουργηθούν. Και έρχεται τώρα, επειδή δεν υπάρχει προσωπικό, δεν υπάρχει χωρητικότητα, δεν είναι τα γνωστά αυτά που ξέρουμε, και έρχεται τώρα το Υπουργείο και λέει, θα βάλουμε και απογευματινά ιατρία. Ενώ έχουμε αυτή την εκκρεμότητα των 102 που δεν μπορούν να γίνουν για του γνωστού λόγου, θα προσθέσουμε κάποια από αυτά. Προφανώ θα είναι τα απογευματινά, η, η, η χειρουργία και δημιουργούνται βεβαίω πολλά ερωτηματικά. Αφού δεν γίνονται το πρωί, πώ θα γίνονται το απόγευμα, θα γίνονται και πρωί και απόγευμα. Με ποιου θα γίνονται το πρωί και με ποιου το απόγευμα, Γιατί δεν είναι μόνο το χειρουργείο που δεν υπάρχει έτσι κι αλλιώ, είναι και οι άνθρωποι, το νοσηλευτικό προσωπικό, οι γιατροί. Ωραία θέματα όλα αυτά, αλλά να μείνουμε σε αυτά που μας διαβεβαιώνει ο αρμόδιος Υπουργός, το κάνει για το καλό μας, για την ισχυροποίηση κυλί, κυρίως του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Τους νοιάζει πάρα πολύ, το καταλαβαίνουμε, φαίνεται. Και βασικός, βασικός σκοπός είναι να μην γίνει αφέμαξη στους Έλληνες πολίτες. Ο στόχος μα δεν είναι να αφαιμάξουμε τους συμπολίτε μας. <Ροί> ο στόχο μας είναι να δώσουμε ένα επιπλέον κίνητρο σε γιατρούς νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό να μπορούν να συμπληρώσουν νόμιμα το εισόδημά του και παράλληλα, η έλεγχή μας ως προς τα θέματα διαφθοράς φακελακίου και άλλων συμφωνιών εντός του συστήματος θα ενταθούν <Ρι> Ο στόχο μας δεν είναι να αφαιμάξουμε τους συμπολίτε μας <Ρι> Όχι, δεν θα τους αφαιμάξει τους συμπολίτε. Αλλά θα πληρώνουν οι συμπολίτες όμως γιατί δεν πρόκειται όλα αυτά να συμβούν και να γίνουν να δεν τα χρηματοδοτήσουν οι συμπολίτες. Όλοι εμείς δηλαδή που πληρώνουμε έτσι και αλλιώς για τα θέματα υγείας στις φορολογήσεις, στους φόρους. Το ξέρουμε πάρα πάρα πολύ καλά. Έξτρα λοιπόν άλλη μία αφέμαξη μαζί με τι υπόλοιπε, για να έχουμε το βασικό και το αυτονόητο. που κάποτε και σε κάποιες χώρες και τα παλιότερα χρόνια και τις δικές μας εδώ χώρες, τις δυτικές, θεωρείται αυτονόητο το δημόσιο σύστημα και ότι έπρεπε να ενισχυθεί. Πάνε όλα αυτά, είναι last year όπως πολύ καλά ξέρουμε και βγαίνει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης χτες στο Σταρ στη Μαράζα Χαρέα να δώσει συνέντευξη και μιλάει για αυτό το θέμα και παρουσιάζεται ως ο που κάνει ο μελέτα. Θεωρώ ότι είναι μια παρέμβαση η οποία έχει συζητηθεί πάρα πολλά χρόνια. Και τώρα την υλοποιούμε. Ε, έχει έρθει αυτή η κυβέρνηση να κάνει πράξη αυτά τα οποία ε, λέει και να τολμάει να σπάσει και κάποια αυγά. Έτσι ώστε όμως να μπορέσουμε πραγματικά να μπορέσουμε να λύσουμε την ουσία του προβλήματος που είναι εν προκειμένου σε κάποια χειρουργία. Και σε κάποιε περιοχέ σε Ελλάδα πολύ πιο έντονα από ό,τι κάποιε άλλε, οι πολύ μεγάλε αναμονέ οι οποίε για, είναι... για μένα δεν είναι. Είναι Στη Βόρεια Ελλάδα κυρίω, οι οποίε για εμένα δεν είναι αποδεκτές. Ε Εταιλείωση. Οι οποίε για εμένα δεν είναι αποδίκτω. Δεν είναι αποδεκτέ, τι ακριβώ δεν είναι αποδεκτό το ότι έχουμε μια λίστα 102.000 συναθρώπων μα που θέλουν να κάνουν εγχείρηση. Αυτό δεν έγινε προχθέ. Αυτό ισχύει πέντε χρόνια, όμω δηλαδή είναι στην διακυβέρνηση. Τώρα ξαφνικά. Του ήρθε να μην τα αποδέχεται όλα αυτά και το τονίζει και το λέει κάθετα ότι τελείωσε αυτό. Για μένα δεν είναι αποδεκτό. Τελειώνει όλο αυτό και αρχίζουμε το άλλο, χωρί να ξέρουμε πώ ακριβώ θα γίνει όλο αυτό το καινούριο. Ωραία θέματα να τα συζητάμε. Ωραίε οι ανακοινώσει των κυβερνητικών. Δείχνουν την έγνια και το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται. Πάντα φιλολαϊκά, γιατί στα δημόσια νοσοκομεία πάνε αυτοί που δεν έχουν χρήματα. Όλοι οι υπόλοιποι που έχουν πάνε στα ιδιωτικά. Νοσοκομεία, παρά μόνο αν χρειαστεί κάτι πολύ σημαντικό, που θα ξαναγυρίσουν πάλι στα δημόσια νοσοκομεία. Να μην ξεχάσουμε τον τιμό κατάλογο, γιατί αυτό είναι το σημαντικό: Ότι ο, ο πολιτή νανογηλέκων και βιβλίων τώρα πουλάει και άλλα προϊόντα. Μεταμόσχευση νεφρού με πλήρη αναισθησία 2.000 ευρώ. Με μερική αναισθησία στα 1950. Με νανούρισμα από ειδικευόμενο αφηγητή παραμυθιών στα 1500. Χωρί αναισθησία 100 ευρώ. τόσο με κεσαρική τομή 1300 ευρώ Για δίδυμα 1900 boy, like Στα τρία παιδιά το τελευταίο δώρο να τα πάρετε. Γαμάτε γιατί χανόμαστε Ένα κοινωνικό μήνυμα του Υπουργείου Υγείας, με τη φωνή του Υπουργού Βεβαίως Υγείας, Άδωνη Γεωργιάδη μας λέει «Τον τιμοκατάλογο, όπου μπαίνουμε σε μια ταβέρνα, δεν κοιτάμε αμέσως το μενού και τις τιμές δίπλα, αν συμφέρει, αν αξίζει, αν είναι value for money, όπως λέμε. Ε, αυτό ακριβώς γίνεται τώρα και το νοσοκομείο, τα απογευματινά ιατρεία, ένα καλό εμπόριο, ένα καλό μαγαζί». Γονία είναι συνήθω, είναι και μεγάλα. Εμεί έχουμε κάνει σε ανίποπτο χρόνο την πρόταση ο Ευαγγελισμό, για παράδειγμα, να γίνει ένα ωραίο μολ. Είναι σε πολύ κεντρικό σημείο. Περιττό να έχει διαδρόμου, να έχει εξωτερικά ιατρία, να είναι ένα χώρο μιζέρια, στεναχώρια. Να γίνει ένα μολ, δεν χρειάζεται. Θα βολευτούν οι ασθενεί από εδώ και από εκεί. Μπορεί να έχει και κάποιο τμήμα, σαν happening κάπω. Να γίνεται ένα ακτιβισμό σε ένα ισόγειο, σε ένα υπόγειο, σε εξωτερικά ιατρία, στο νέο μολ που θα φτιαχτεί στον Ευαγγελισμό. Έχουμε προτάσει, τι καταθέτουμε στο δημόσιο διάλογο. Αυτά τα λέγουμε εμεί για πλάκα κάποτε και έρχεται ο Υπουργό σιγά-σιγά και το πάει προς τα εκεί από ό,τι βλέπω. Οπότε πάλι πίσω θα μείνουμε εμεί εδώ, που κάνουμε τι προτάσει τι σοβαρέ και σε ανυποπτό χρόνο. Ένα άλλο θέμα πολύ σημαντικό των ημερών είναι η ακρίβεια. Τι των ημερών, των μηνών, μάλλον των δύο-τριών τελευταίων ετών. Ε, θα ακούσουμε τι μα είχε πει ο Πρωθυπουργό μα, Κυριάκος Μητσοτάκη, τον Οκτώβριο πριν πέντε μήνε. Τι είχε πει τον Οκτώβριο για το θέμα τη ακρίβεια. Καταρχάς να συμφωνήσω μαζί σας ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει σήμερα η μέση ελληνική οικογένεια είναι το πρόβλημα της ακρίβειας. Και δικαιολογημένα αυτό εμφανίζεται και στις μετρήσεις αλλά αρκεί μία βόλτα στο σπερ μάρκετ για να καταλάβει κανεί ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Εξακολουθώ να πιστεύω παρά τις μεγάλες αυξήσει, ότι πλησιάζουμε πια στην αρχή του τέλους. Μπράβο. Πλησιάζουμε πια στην αρχή του τέλους αυτού του κύκλου της μεγάλη Σε συνέντευξη έλεγε τον Οκτώβριο του 2023, πέντε μήνες πριν, ότι είμαστε στην αρχή του τέλους της ακρίβεια. Πάλι τον Οκτώβριο σε άλλη του δήλωση έλεγε Είμαστε σε μια πιο δύσκολη φάση γιατί υπάρχει μια συσσωρευμένη αύξηση τιμών όμως ε, είναι σαφές πια ότι βλέπουμε την αρχή του τέλους ως προς την έξαρση του πληθωρισμού. Οι τιμέ όμως είναι ακόμα ψηλέ, ειδικά στα κατανοητικά προϊόντα και ειδικά στο ράφι. Στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τον Οκτώβριο αυτέ οι δύο δηλώσει είναι μηνό Οκτώβριο όπω λέμε. Έβλεπε την αρχή του τέλου. Είναι επιτελείο, είναι σοβαρό πρωθυπουργό, έχει του άριστο υπουργού γύρω του. Είχαν κάνει μελέτε, βλέπανε, συνεκτίμησαν, είδαν την παγκόσμια κίνηση και μα είπαν ότι είναι η αρχή του τέλου. Αν δεν το έχετε καταλάβει, εσεί που είστε και λίγο μίζεροι, έχει τελειώσει. Τότε ήταν η αρχή και τώρα κάπου εδώ έγινε το τέλο τη ακρίβεια και βγαίνει χτε. Συνέντευξη στη Μάρα Ζαχαρέα να πει για την ακρίβεια Όσο ακούτε τι είπε χτες, Θα θυμόσαστε αυτά τα δύο οχητικά που ακούσαμε Για το τι μας έλεγε τον Οκτώβριο Πράγματι, είναι ενθαρρυντικό το γεγονό ότι έχουμε μια αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Το Όμω, δεν μπορούμε να μην παραγνωρίσουμε ότι οι τιμέ σήμερα ε, είναι πολύ υψηλότερε από εκεί που ήταν πριν από τρία χρόνια. Και πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο. Και πιστεύω ότι όλα αυτά θα μα οδηγήσουν σύντομα στο να βλέπουμε και μειώσει τιμών. <ΣΣΣ> σε συνδυασμό με το μείον 5% το οποίο έχουμε κάνει το καλάθι του νοικοκυριού, πιστεύω ότι είμαστε πια σε ε, ένα σημείο όπου. Τα χειρότερα. Τα χειρότερα είναι επίσημας. <μυρίζει> Τα χειρότερα. Τα χειρότερα είναι επίσημας. <σοφίλυξ> Εδώ πήραμε ένα κουνουπίδι μαζί με, <όλυξ> με μια κυρία μισό μισό. <σοφίλυ> <σοφίλυ> <σοφίλυ> <σοφίλυ> μισό μισό. <σοφίλυ> Το φαντάζεστε; <σοφίλυ> <σοφίλυ> <σοφίλυ> Δηλαδή πιο καλά να, να αγοράσεις ρούχα πλέον και παπούτσια ε, παρά να πας στο σούπερ μάρκετ. Ε, ε, με 10 επότε, Εγώ φοβάμαι να πάω στο σούπερ μάρκετ. Δηλαδή με πιάνει η καρδιά μου. Ανάνυψη από καρδιακό επεισόδιο στα 1200 ευρώ και δώρο μισό κουνουπίδι. Λοιπόν, αγαπημένα μας Στέφανε, Εγώ, Είσαι η ελπίδα. ελπίδα μας, πίδα μας. Ε, Θα σα πει δείξω όλου και πάνω απ' όλα τον ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν θα με σταματήσει κανεί. Μα δεν θέλει και κανεί να το κάνει αυτό. Περάσαμε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μέσω του κονού κουνουπιδιού. Μισού πάντα. Εδώ λοιπόν, πριν πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ, ο Κυριάκος Μητσοτάκη χθε, τη Μάρα Ζαχαρέα, είπε ότι τα χειρότερα είναι πίσω μα. Τον Οκτώβριο έλεγε ότι είναι η αρχή του τέλου. Άρα μεταξύ Οκτωβρίου και χθε, που είχαμε 19 Φλεβάρι, τελείωσε η ακρίβεια. Για να λέει τον Οκτώβριο ότι. Αρχίζει το τέλο. Και χτε να λέω ότι τα χειρότερα είναι πίσω μα. Έχει επισυμβεί το τέλο. Δεν το πήραμε χαμπάρι όλοι οι Και από εδώ και πέρα είναι όλα καλά. Κακώ γκρινιάζεται. Κακώ τα μισά κουνουπίδια. Κακώ όλη αυτή η γκρινιά, Τα καρδιακά που θέλει να πάθει η κυρία και όλα τα υπόλοιπα. Τελειώσαμε και με αυτό το θέμα. Δεν υπάρχει. Εσεί φταίτε που πάτε στο σούπερ μάρκετ. Είστε μίζεροι. Τα θέλετε πάντα όλα. Επειδή και καλά πληρώνετε ή σα έχουν πει ότι ζήτε σε δημοκρατία. Και έχετε ακούσει ότι παλιά στη Δημοκρατία ο πυρήνας ήταν το άτομο, ο πολίτη, ο λαό και τα δικαιώματά του. Δεν ισχύουν όλα αυτά. Ισχύει ότι λέει ο Πρωθυπουργό που έχει κηρύξει την έναρξη του τέλου και χτε το τέλο τη ακρίβεια. Ο Κασελάκη ήταν ο... εδώ που ακούσαμε. Ο Στέφανο πήγε και στο Λονδίνο, είπε και τα δικά του. Έχουμε μια πολιτική γραμματεία που θα συνεχιστεί σήμερα. Ξεκίνησε χτε. Θα συνεχιστεί σήμερα. Μεθαύριο έχουν συνέδριο. σφάζονται δύο μέρες πριν το συνέδριο κακώς έπρεπε να τα κρατήσουν όλα για το συνέδριο για να έχει και ένα ενδιαφέρον έτσι κάνουν οι σωστοί κομικοί οι σωστοί σκηνοθέτες ε, το σωστό είναι αυτό η δράση να κορυφωθεί μέσα σε κάποιες μέρες που το παρακολουθούμε όλοι και θα έχει και ένα ενδιαφέρον και βγαίνει σήμερα το πρωί και ο Ραγκούσης να κάνει έκκληση προς τον πρόεδρο του κόμματο. Θέλω να, να πραγματικά να ζητήσω, και το κάνω και δημοσίως προφανώς έχω συνέστηση και πήγαινωση του τι κάνω αυτή τη στιγμή, από τον Στέφανο Καζαλάκη, να πάρει ως ηγέτης του κόμματο και επικεφαλής του κόμματο και πρόεδρος του κόμματο όλες τις πρωτοβουλίες. Μαραμένα, Να επανέλθει η νυφαλιότητα, η ηρεμία, αλλά και η ενότητα ανάμεσα στις λειτουργίες των κομματικών μας οργάνων. Να πάμε σε ένα συνέδριο εξωστρέφειας μεθαύριο. Και, ώρες, καρδιάς, και να σταματήσει όλη αυτή η αρνητική δημοσιότητα που δυστυχώς Ας. μας πλήττει και μας πλήττει άσχημα. Αρνητική ενέργεια yeah. να κάνουν και ένα αναγιασμό μεθαύριο. Τα έχει καλά και με του παπάδε ο Κασελάκη. Πήγε στο Πατριαρχείο, γενικός, κόβει πίτα, τη σταυρώνει. Βλέπω τι πίτε που κόβει. Κάνει και το σταυρό. Τώρα δεν γυρίζει ο ίδιο, γυρίζει την πίτα. Το έμαθε. Μέχρι πριν ένα μήνα γύριζε ο ίδιο γύρω από το τραπέζι. Τώρα γύρισε την πίτα που είδα κάπου στο Λονδίνο, νομίζω έκοψε μία, δύο. Και γύρισε ο ίδιο. Πολύ σωστή κίνηση. Εδώ ο Ραγκούση κάνει έκκληση στον πρόεδρο να ενώσει. Ο οποίο πρόεδρο τη μέρα που βγήκε διχάζει. Είτε το θέλει, είτε το επιδιώκει. Θέλει να ξεφορτωθεί το ΣΥΡΙΖΑ, τα αριστερά, να κάνει ένα δικό του κόμμα προσωπικό. Δεν ξέρω τι ακριβώ. Όλα αυτά μαζί, ίσω και τίποτα από αυτά. Είναι τόσο μπάχαλο όλο αυτό εκεί που το ονομάζουμε κόμμα. Οπότε όλα μπορούν να συμβούν. Δεν έχει καμία απολύτω σημασία. Αυτό που κρατάμε είναι τα γιούλια, που είναι μαραμένα και οι βιόλε κυρίω, και οι ελπίδε όλε. Ωραία, ο μικροταληξία. ο Βαρουφάκη. Και θυμηθήκαμε ξανά ότι υπάρχει ο Βαρουφάκη. Και είναι πολύ ευχάριστο που υπάρχει ο Βαρουφάκη, αλλά νομίζω έφυγε από το πρώτο σκαλί. Ε, από το πρώτο. πρώτο, από το πρώτο σκαλί, πήγε στο δεύτερο, γιατί στο πρώτο ανέβηκε ο Κασελάκης, Πια, σκα, πια σκάλα. Του ναρκισμού. Ήταν μέχρι τώρα ο Βαρουφάκης, τον είχαμε, τον βλέπαμε, τον καμαρώναμε κυρίω το 15 το πρώτο εξάμεινο εκεί, μετά, με την ισχυρή διαπραγμάτευση. Ε, και μετά με την όλη πορεία, οι κινήσει του, ο πολιτικό του λόγο. Έχει φύγει τώρα και έχει έρθει μπροστά ένας star, άλλος, που είναι ο Στέφανος Κασελάκης. Το έχει, ασχολείται μόνο με τον εαυτό του. Έχει και κάτι εκεί σαν σε ένα κόμμα, μια αριστερά, κάτι να πορεύεται γιατί έτσι χρειάζονται όλα αυτά. Αλλά βγήκε ο Βαρουφάκης τώρα και έδωσε συνέντευξη ε, στο Βασίλη Σκουρή. Τον είναι και δικό μας συνάδελφο, και καλώς γενικότερα συνάδελφος. Τα θέματα αυτά τα αριστερά τα κατέχει πάρα πολύ καλά. Και είπε εκεί ο Βαρουφάκη πότε ακριβώ τελείωσε και πέθανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εξελέγει μια κυβέρνηση τη αριστερά. Τη ριζοσπαστική αριστερά με ένα συγκεκριμένο πρόταγμα. Δεν πρόκειται να πάρουμε άλλη μια πιστοτική κάρτα από του δανειστέ υπό όρους αυστηρή, σκληρής, απάνθρωπης λιτότητα για τον κόσμο μα. Όταν ο κόσμο ριζοσπαστικοποιείται, κάνει την επανάστασή του μέσα του και σου λέει: Θα πάρω το ρίσκο να κάνω κυβέρνηση. Και εσύ μετά γυρνά και του λε ότι ήταν πάτη. Και ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Και ότι το μνημόνιο είναι μονόδρομος. Και ότι τη λιτότητα θα τη διώξει τη λιτότητα. Δηλαδή... Μετά έχει λήξει η ιστορία. Είναι το βράδυ του δημοψηφίσματος, όταν ο τότε ο Πρωθυπουργός μου είπε ότι συνθηκολογεί, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τελειώσει. Δεν είχε τελειώσει το Γενάρη του 15 με Περίμενε κανείς ότι θα νικούσε ο ΣΥΡΙΖΑ Σε όλο αυτό, σε αυτή την Ευρώπη Έτσι όπως πήγαινε ακριβώς Έτσι όπως είναι δομημένη η Ευρωπαϊκή ένωση Με αυτούς τους θεσμούς Υπήρχε περίπτωση να υπήρχε στο πίσω μέρος του μυαλού Δεν λέω για τον μπροστά Στο πίσω μέρος του μυαλού Όσων συνέπραξαν σε αυτή την απάτη την τεράστια Δεν ξέρανε, δεν γνωρίζαν. Ω Υπουργό Οικονομικών, ο Βαρουφάκη που πήγαινε έξω και τα διαπραγματευόταν όλα αυτά, δεν ήξερε ότι θα καταλήξει σε τεράστια κολοτούμπα. Όταν μιλούσαμε με το Σόιμπλε, δεν είχε καταλάβει τι ακριβώ παίζεται. Είχαν προετοιμάσει το λαό για κάποια σύγκρουση. Είχαν προετοιμάσει το λαό ότι εδώ πάνε να τα ανατρέψουμε όλα. Τίποτα από όλα αυτά. Ήξεραν ακριβώ τι γίνεται. Κάναν το κομμάτι του όλοι αυτοί για να, έχουν, να κάνουν μια επένδυση στο μέλλον, για να μπορούν να ως αντάρτες, ως πολύ αριστεροί ως αυτοί που πολέμησαν την Ευρώπη αυτοί που ηχογραφούσαν την Ευρώπη αυτοί που έκαναν όλα αυτά που έκαναν όσοι συνέπραξαν σε εκείνη την τεράστια παπάντζα από το 14 ξεκίνησε πολύ χοντρά το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης μέχρι το 18 παρά το ότι φεύγανε κατά κύματα νωρίτερα το πρώτο εξάμεινο λίγο μετά ή δεν ξέρω εγώ μετά όλοι αυτοί Είναι συνυπεύθυνοι και είναι και συνένοχοι. Δεν δικαιολογείται άγνοια σε τέτοια θέματα, πόσο μάλλον που κάποιοι τα λέγανε ότι θα γίνει κολοτούμπα, ότι σα δουλεύουν, ότι δεν πρόκειται να καταφέρει τίποτα γιατί είναι αλλιώ οι δομέ και οι συνδέσει τη χώρα με όλα αυτά. Και απαιτεί ένα λαό έτοιμο να συγκρουστεί, όχι να απλά ριζοσπαστικοποιηθεί. Που λέει ο Βαρουφάκη, που τι σημαίνει αυτό. Τηλεκοντρόλ και περιμένουμε το βράδυ τι 17 ώρε διαπραγμάτευση να δούμε το πρωί μα ξημερώνει. Και μπράβο, Αλέξη. Και φέρε εδώ ό,τι μπορείς να φέρεις. Σε αυτή τη συνέντευξη, είπε και άλλα ο Βαρουφάκη. Και υπάρχει και μια άλλη δύναμη που ενισχύεται στο συγκεκριμένο χώρο το ΚΚΕ. Ενισχύεται, αλλά ενισχύεται μέσα στα, στα πλαίσια ενός κόμματος το οποίο έναν υφιάλτη έχει το ΚΚΕ. Να μην αποκτήσει εξουσία, γιατί αν αποκτήσει εξουσία το ΚΚΕ, νομίζω ότι θα πάθουν όλοι μαζί ένα, μια μαζική πουλοκή. Πώς δεν, θέλει, δεν αυτό, θέλει, το ίδιο λέει, εγώ δεν θέλω δεν... αυτή την εξουσία, εγώ θέλω εξουσία άλλη που θα είναι ε, με το λαό, που θα, θα, θα, θα έχουν ανατροπές και αυτό δεν υπάρχει το αυτό το πτήμα σήμερα. Η δική μου εκτίμηση, μια ημεροτάς, είναι ότι το ΚΚΕ θέλει να παραμείνει μέσα σε αυτό το πλαίσιο μεταξύ του 5% και του 10% γωνία. Είναι εκτίμηση του Γιάννη Βαρουφάκη λοιπόν Ευτυχώς που δεν θέλει να έχει τέτοιες εξουσίες Και να μπει σε τέτοια εξουσία Ευτυχώς που ένα κόμμα δεν θέλει αυτές τις καρέκλες Ευτυχώς Είμαστε τυχεροί που δεν θέλει τέτοιου τύπου καρέκλες Γιατί ο Βαρουφάκης που τις θέλησε Και κατηγορεί τους άλλους που δεν τις θέλουν ε, Είδαμε τι ακριβώς Έπραξε πως χαντάκωσε το λαό με όλη αυτή την ψευτιά, με όλη αυτή την απάτη και πως τώρα γυροφέρνει από εδώ και από εκεί να ψελίζει διάφορα αριστερά και δεξιά. όταν από τη μία μεριά, τη μία μετά το δημοψήφισμα, ο Γενικός Γραμματέας του βγήκε ξεκάθαρα και δεν καταδίκασε την Κολοτούμπα. Δεν καταδίκασε τη μετατροπή του όχι σε ναι. Και ουσιαστικά είπε ότι αυτό ήταν δεδομένο ότι ναι γίνει. Σου λέει, το λέγα από πριν. Ναι, ναι αλλά δεν βγήκε να το γεγονός ότι ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα ανέτρεψε ένα λαό. Δεν βρέθηκε ποτέ στις επάλξεις του όχι, Το Κουκουέ τα λέει αυτά και δεν τα λέει καθαρά Το Κουκουέ ήταν υπέρ του μνημονίου Γιατί δεν βγαίνει να το πει καθαρά Βγαίνει εδώ και λέει ο Βαρουφάκη Και το λέει βέβαια ο Σκουρής Ότι δεν βγήκε ο γραμματέα του, του Κουκουέ Ο Κουτσούμπας να καταδικάσει την Κολοτούμπα Και του λέει ευστόχος ο Σκουρής Ότι το έλεγε από πριν ότι θα γίνει Το θεωρούσε δεδομένο Όχι δεν βγήκανε λέει και δεν θέλανε και δεν αυτό Ωραία επιχει Ποιότητα, αντίστοιχη ποιότητα με τα επιχειρήματα του πρώτου εξαμήνου. Αυτό ακριβώ εκεί απευθύνεται. Τέτοια επιχειρήματα μπορεί να λέει. Είναι ωραία αυτή η αναψηλάφιση τη πρόσφατη ιστορία για να θυμόμαστε τι ακριβώ έχει γίνει και πώ οι αυταπάτε πάντα φλερτάρουν γιατί τώρα ετοιμάζεται και μετά τη συντριβή και του Ήρζα σε Ετοιμάζεται νέο πυλώνα φορέα αυταπάτη κεντροαριστερά γιατί επειδή είναι όλοι. Και εδώ τα συμφέροντα θέλουν έναν ισχυρό πόλο απέναντι στο Μητσοτάκι. Κάνουν προσπάθειες να φτιάξουν έναν ωραίο α, πυλώνα που θα κατά τη δική μου γνώμη θα ενισχυθεί από το λαό πάλι, διότι αυτή θα είναι η λύση να φύγει δεξιά και να έρθει κάτι πιο προοδευτικό, το οποίο πάλι θα φέρει αυτά που θα φέρει και μετά θα ψάχνουμε πάλι ένα σωτήρα στη δεξιά. Το γνωστό, πολύ ωραίο παιχνίδι που το παίζουμε με τη σύμπραξη του λαού, το παίζουν και αυτοί Ωσο καλύτερα μπορούν, είναι και δεν έχουν πολύ καλό ε, cast σε αυτή τη φάση. Κουτσά άλογα, πάρα πολλά έχουν μαζευτεί, αλλά κάποια στιγμή θα μαζευτεί. Γίνονται οι διαδηλώσει των αγροτών παντού στην Ευρώπη και σε λίγο τα τραχτέρια είναι στο δρόμο. Όποτε βλέπω εδώ στην Εθνική, θα περάσουν τι αφίδινε σε λίγο. Έρχεται το τραχτέρ στην πλατεία Συντάγματο. Εμένα πρέπει να σα πω, το να έχουμε αγροτικέ διαδηλώσει στην πατρίδα ένα μας, Είναι ένα μέσο πίεση και δικό μου. Όταν εγώ θα πάω στις Βρυξέλλες να διαπραγματευτώ Το πω ξέρετε και εμεί στη χώρα μα. Είχαμε διαδηλώσει. Άρα τι λαμβάνουν υπόψη του τι διαδηλώσει με διάφορου τρόπου και διάφορε αναγνώσει. Εδώ μητάξει, λέει ότι η συγκεκριμένη διαδήλωση θα πάει στι Βρυξέλλες να πει και εγώ όπω και όλε οι πόλεις οι πρωτεύουσα έχουν γεμίσει με τραχτέρ. Κάθε διαδηλωση τη λαμβάνουν υπόψη του. Είτε για εσωτερικέ ανάγκε, είτε για εξωτερικέ ανάγκε, τι λαμβάνουν υπόψη του επειδή υπάρχει μια διάχυτη έτσι άποψη ότι. Δεν χρειάζεται να κάνουμε διαδηλώσεις και να μην κατεβαίνουμε στο δρόμο. Μια κριτική, όχι άποψη. Είναι και άποψη βέβαια. Μια κριτική. Ο Μητσοτάκης για τους αγρότες. Εμεί δεν έχουμε να δώσουμε κάτι παραπάνω. Και νομίζω ότι και οι αγρότες αυτό το αναγνωρίζουν. Μπράβο! Και νομίζω ότι και οι αγρότες αυτό το αναγνωρίζουν. Και ξέρω πολύ καλά ότι η δική κυβέρνηση μάλλον ξεπέρασε και τα όρια των προσδοκιών τους. Μπράβο! Ειδικά στο ζήτημα του ρεύματο. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι θα είναι μια κινητοποίηση, η οποία θα έχει ένα χαρακτήρα, θα έλεγα, κλιμάκωσης των κινητοποίησεων και πιστεύω ότι μετά τα πράγματα θα ξαναμπούν στον στο ρυθμό του. Εξάλλου, αρχίζει και η περίοδο τη πορά. Εμεί θέλουμε του αγρότε πίσω στα, στα χωράφια του, του κτηνοτρόφους να είναι μαζί με τα, ε, με τα ζώα του. Αλλά δεν σταματάει αυτή η συζήτηση τώρα. Δεν σημαίνει, θα το ξαναπώ, ότι επειδή οι αγρότε θα γυρίσουν πίσω, ότι κλείσιμο αυτό το κεφάλαιο, ουφ, θα έτσι, εκπνεύσουμε με, με, με ανακούφιση έναν στεναγμό και μετά θα πάμε παραπέρα. Όχι, υπάρχουν δομικά ζητήματα τα οποία θα μα απασχολήσουν για πολύ καιρό. Δεν θα κοιμάται τα βράδια. Θα σκέφτεται πώ τα δομικά ζητήματα των αγροτών πρέπει να αντιμετωπιστούν, αλλά δεν έχει να δώσει τίποτα τώρα. Ε, δεν υπάρχει σάλιο. Ξήσαν και τα βαρέλια και του πάντου. Οπότε προχωράμε. Ε, σαν σήμερα το 1877 είχε πρεμιέρα η λίμνη των Κύκνων. του Τσαϊκόφσκι, στο Θέατρο Μπαλσόη. Κατεβαίνουμε δυναμικά για την Αθήνα, να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας. Πιστεύω κάτι να κερδίσουμε. Θα δώσουμε τον τόνο και ουσιαστικά... την απέτηση από την κυβέρνηση να λύσει τα προβλήματά μας. Ο αριθμός του τραχτέρ που θα μπουν στην Αθήνα είναι πάνω από 70 λεωφορεία Το μήνυμα είναι προς την κυβέρνηση ότι το 16 είμασταν 20, τώρα 200, την επόμενη 2.000. Βάλαμε για να του υποδεχθούμε Τσαϊκόφσκι μεν, αλλά σε τέτοια εκτέλεση που δίνει και ένα λίγο ρυθμό στι ρόδες εκεί στα τραχτέρνα Έρθουν προ τα εδώ και συγκέντρωση το απόγευμα. Όσοι θέλετε, όσοι νιώθετε, εννοείται θα είστε εκεί. Όσοι θέλετε, κάντε μια βόλτα στο κέντρο με μετρό, δεν θα είναι τα όλα. Να βρεθείτε δίπλα στα τραχτέρ, να υποδεχτούμε του αγρότε όπω πρέπει, όπω αξίζει. Αυτοί μα δίνουν και τρώμε. Αν ήταν καλύτερα τα πράγματα, θα τρώγαμε και καλύτερα προϊόντα ε, και θα ήταν και πιο γευστικά και πιο ωφέλιμα. Αλλά λόγω κάτι CAP κάτι Ευρωπαϊκών Ενώσεων, κάτι τεχνολογιών και κάτι μοντερνών. Μοντέρνων και μοντερνιών που παίζουν τα τελευταία χρόνια. Τρώω αυτά που τρώω. Εν πάση περιπτώσει, οι αγρότε, ο πρωτογενή τομέα είναι από τα πιο σοβαρά θέματα σε μια οικονομία. Χτυπιούνται αλήπητα και μαζί με αυτού και εμεί στα σούπερ μάρκετ. Αυτοί στο χωράφι, εμεί στο ράφι περί χτυπήματο πρόκειται. Εδώ η Ελληνοφρένια, 2.110.80.880, το τηλέφωνο επικοινωνία σα περιμένει. Radio το mail του σταθμού, το βλέπω εγώ. Ο Δημήτρη Κύρκο. Ρυθμίζει τον ήχο, ακούμε πρώτο μέρος λαού, κολλάμε και τις πρώτες διαθμίσεις. Τα απόστολε! Έλα! Είστε καλά. Καλά. Λοιπόν, ένα χρόνο συμπληρώνεται από όταν σε είδα Λάιτε στο γόλο. Και τώρα το μαγαζί δεν υπάρχει. Τώρα το μαγαζί δεν υπάρχει, πολύ σωστά. Και φλύβο με βαθύτα. Δεν υπάρχει από τι πλημμύρε το... να το πούμε πιο σωστά. Έσπασε το από ρέμα εκεί. πέρα. Ακριβώ και άλλο. Δεν δίνει σημασία κανένα, ούτε το ρεύμα έχει αποκατασταθεί, ούτε έχει μπει κανένα μέσα εκεί και ζητούσαν και τα μισθώματα μέχρι πρόσφατα. Θέλω πάντων. Ήθε Ήθε και τι θέλει, φυλα. Ήθελα να σε ακούσω. Τι έκανε σε αυτόν τον ένα χρόνο που είχε να μου ακούσει. Αυτό τον ένα χρόνο. Σαφώ ραδιοφωνικά μόνο. Εντάξει. Σε αγαπάω ραδιοφωνικά και αυτή είναι και το θύμιο. No. Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα τώρα. Από την τετάρτη, 28 Φλεβάρη στο σταυρό του yeah. νότου στην κεντρική σκηνή, yeah. τσολιάζεται μπάντ, επι τελικό πάτο. Ξεκινάμε. Τέλεια. σου φάνηκε. Άρεσε πολύ να δούμε. Λάρισα θα πείτε. Τι λάρησα, τώρα ήμασταν λάρισα. Πριν τα χρυστούκε Α, λάρησα. Oh, okay. Χαμπάρ, δεν πήρε. Πού να πάρω χαμάρε κανένα. Θα στέλνει. Δεν έχει τώρα. Λάρισα θα αργήσουμε λίγο. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Σω έχουμε την ευκαιρία μα στην Αθήνα. Αθήνα μου, δεν έχει Στην Αθήνα Και έχεις Και αν δεν έχεις επινόηση. Έχει, λοιπόν, αυτά. Κάτι θα γίνει, ρε παιδί μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ. Τα αγαπώ, για. Ξέρει τι θα γράφει το Πανό στο σύνταγμα σήμερα τρίτη. Ε? Όχι. Και αγρότες. Τι θα γράφει. Καλό στο 48% τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί σαν 48? 48, δεν του δώσα του μιτσιωτάκια. Οι αγρότε συγκεκριμένα. Όχι, αγρότη. Λένε ότι γενικά μέσω όρου δώσαμε 48%. Θε 45%. 41 45. δεν είναι οι εκλογέ. Όχι, σαν αγρότε. Α, οι αγρότε, αυτό ερωτά. Σαν αγρότε, ναι, του δώσαμε 48%. Ε, μπορεί 45. να δούνει 52% τώρα που ξέρει εσύ. Εντάξει, καλώ σουρίζουμε το 48% που ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Δεν λέω να έρθουν και καλό. και να τα κάνουν και πουτάνα. Αλλά να μην το ξεχνάνε, Ναι, παραπολιτικά. Ναι, ναι. Αποσχόλησε. Ναι. Κοίταξε, εγώ πολλά χρόνια θέλω να σου πω δύο πράγματα μόνο. Πε. Καταρχήν, έχει να κάνει με αυτό τον τύπο εκεί πέρα, εμπάσχευτο στην Κόρινδο. Ζω, ζούμε παλαιοχριστιανικά και είμαστε και Ρωμνοί, Πράγμα που σημαίνει όχι Έλληνε. Που έχουν βγει όλοι οι κροκόβιλοι και κλαίνουν για έναν άνθρωπο που ζει στην Τρόγλη, κακώ βέβαια. Αλλά δεν βλέπουν του Ρωμά, τα παραπήγματα και τα παιδάκια στα φανάρια. Και κανέναν εισαγγελέα με κροκοβίλια γράχρια δεν ήταν να ενδιαφέρεται για όλο αυτό που γίνεται στην Ελλάδα. Δεκάδε παιδιά στα φανάρια, ανήλικα, μωρά, βρέφη, ενδιαφέρονται για αυτόν τον άνθρωπο ο οποίο δεν παίρνει τίποτα, ούτε το πεπίδομα, θέλει τίποτα. Καλλιεργεί, ζει και τρώει, ούτε ζει, ανέβει, ούτε κάνει τίποτα. Ένα το κρατικό. δεύτερο, όσον αφορά για το ΣΥΡΙΖΑ, για το Κασελάκι, το κατεστημένο, ψάχνει να βρει έναν άνθρωπο ο οποίο να είναι αριστερίζον για να ξεπουλήσουν σε πρώτη ευκαιρία το Αιγαίο. Γιατί οι εταιρείε θέλουν να έχουν το Αιγαίο καθαρό για να κάνουν την εξόριξη όλη αυτή των πετρελαίων από εκεί. Ψάχνουν να βρουν κάτι. Δεν του βγαίνει ο Κασελάκι, θα βρουν άλλον. Ο λαό είναι εκπαιδευμένο να ανέχεται. Αν δει την ιστορία από τα Δεκεμβριανά, ποιο ήταν πρωθυπουργό, ένα λαοπρόβλητο, εν πάση περιπτώσει. Ποιο ήταν αυτό που έκανε τη Μακεδονία, ένα άλλο λαοπρόβλητο. Ποιο ήταν πρωθυπουργό όταν έγινε η φούσκε του χρηματιστηρίου, ένα άλλο αποδεκτό από τον Κοσμάκη. Ψάχνουν να βρούνε τέτοιου. Ο Κασελάκης δεν του βγαίνει, θα του βγει κάποιο άλλο στο μέλλον. Γιατί ο λαός είναι εκπαιδευμένο. Μην μη, βιάζε, μη Μπορεί να το συμπαθήσουν, ναι, ναι, ναι, δεν ξέρει. Τι Μπορούμε να το κάνουμε. Το θέλετε να το κάνουμε. Στα χέρια σας είναι! Να και ο Ο ίδιο. Επιδί... Τι από τον το κύριο, πόσο πήραμε στο Ρεσί. Παραγνωριστήκαμε, μου φαίνεται. Δείτε και η κατάσταση είναι εδώ, δηλαδή χαλάρητη. Η συμμετοχή του είχαμε να πάρουμε 35 δηλαδή γαμότου. Γιατί να πάρουμε τα μου δεν έχουμε 35 να είμαστε ασφαλεί. F35, δηλαδή. Τι F35? που πετάει. Ψηλά. Ε, ναι, από το, wow, πήραμε το... εμεί 35 F35 η φάρμακα, ρε μαλάκα. Ο άνθρωπο ο άρρωστο μπορεί να χρειαστεί φάρμακο στη ζωή του, πρέπει να το βρει. Αυτό φάρμακο δεν είναι δωρεάν. Δεν βγαίνεται. Ας πάθω, ξέρω εγώ, τι είναι να πάθω. F35, π. Π. F35 που νιώσεις ευτυχικά υπερήφανο. Θα γίνει 25 μεθάβριο. θα πετάνε από πάνω, θα τα κοιτάξει να συγκινήσαι. Ε, ναι. Ενώ, άμα πάρεις στο ταμιφλού, τη συγκινήση σου δίνει.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 Ότι θα ενταθούν οι έλεγχοι για το φακελάκι, αυτό το φακελάκι είναι νόμιμο, δεν θα υπάρχει φακελάκι όπως το ξέραμε, γιατί πια γίνεται νόμιμο, έχει βγάλει το τιμοκατάλογο, το Υπουργείο το συγκεκριμένο, όχι αυτός που ακούσαμε εμείς εδώ, στην εκπομπή, αλλά υπάρχει κανονικός τιμοκατάλογος, λέει εδώ ένας Αγροατής ο Γιώργος, εμείς θα πάμε στους αγρότες το απόγευμα, αλλά δεν θέλουμε να καπελώσει το κουκουέ, τον αγώνα τους, αρκετά. Χαλάρωσαι, αγαπητέ, μην βασανίζεσαι. Να πα, μπράβο, γιατί καταλαβαίνει, φαντάζομαι, τη σημασία των αγροτών, είναι μια χώρα που πρέπει να έχει αγρότε κτλ, κτλ. Τι θα πει να καπελώσει τον κούκουε, τι είναι οι αγρότε. Παιδάκι που θα του καπελώσει κάποιο. Θα γίνει μια συγκέντρωση το απόγευμα. Έχουν ε, ε, καλεστεί, υπάρχουν καλέσματα για συγκεντρώσει. Αν υπάρχουν 20.000 άνθρωποι, οι 15.000 να το πάμε και από τον κούκουε. Αυτό ενοχλεί προφανώ και το θεωρεί καπέλομα. που να κρυφτούνε. Πού να πάνε στο φάλιρο, να κάνουν εδώ πιο κάτω για να μην ακουμπήσουν με σένα, για να μην σε καπελώσουν. Προφανώ είναι η μεγαλύτερη δύναμη που βγαίνει στο δρόμο και αυτό σε ενοχλεί. Για διάφορου λόγου θα το συζητήσουμε και δεν μπορούμε, γιατί μιλάω μόνο μου εγώ εδώ ή εκεί. Αλλά σε ενοχλεί, βγάζει μια ενόχληση με τα καπελώματα και γενικότερα. Η μεγάλη δύναμη, η όποια μεγάλη δύναμη σε τέτοια θέματα προφανώ κυριαρχεί. Δεν έχει στόχο να καπελώσει, θα ήταν και χαζόν να καπέλωνε. Δεν κερδίζει έτσι. Κάποιε στιγμέ στο παρελθόν, κάποτε και τα λοιπά, που υπήρχαν πολλέ πολλές δυνάμει και είχαν ανταγωνισμό, μπορεί να ισχύει αυτό τώρα. Είναι η μόνη δύναμη που έχει τόσο κόσμο και μαζικότητα. Οπότε δεν νομίζω να ισχύει αυτό που λε. παρόλα αυτά, μη βασανίζεσαι τόσο πολύ. δεν στο πιο χαλαρά, πήγαινε, κάτσε ένα τραχτέρ δίπλα, πάρε και, κάνει και εισπνοέ έτσι από τη γη, το Θεσσαλικό κάμπο, με όλα αυτά που έχουν συμβεί. Νομίζω θα νιώσει. Μπάς και καθαρίσεις και το μυαλό, όχι τίποτα. Κυρία Μητσοτάξη, αν δεν κάνεις αυτό, αν δεν κάνεις αυτό που σου λέω εγώ, πάμε να τρέξουμε όλοι μαζί. Παναλαμβάνω και θα το τονίσω αυτό, γιατί αποτελεί για μένα και μια φιλοσοφία για τη δεύτερη τετρέτια, δεν υπάρχει χρόνος για χάσουμε. Η χώρα πρέπει να τρέξει, πρέπει να τρέξει το μέλλον, σε πάρα πολλά επίπεδα. Τρέξε, τρέξε. Η πρέπει να τρέξει. Ευαπορέ και ζαχαρούχο χου -χου. Κάνουμε πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις, πολλές τις κάνουμε μαζί. Θα σας έλεγα ότι μερικές φορές θα σκοντάψουμε και θα πέσουμε και θα ξανασηκωθούμε και θα μάθουμε από τα λάθη μας. Μεγαλώνει. Τρέξε, τρέξε, Μεγαλώνει. Πληγινε, Μεγαλώνει πληγινε, τα βυζιά. Χου-χου. Εγγυημένο προϊόν πουστλέ. Από τι παλιέ ωραίε διαφημίσει του Χάρι Κλίν. Δεν θυμάμαι από ποια ταινία, αλλά είναι από εκεί που είχε ένα κύκλο διαφημίσεων. Εκείνη και η Λούτσι, επίση, πόσου φάγατε που έλεγε. Όλα αυτά από τον Χάρι Κλίν στην πολύ, πολύ καλή εποχή του. Βγαίνει ο συνάδελφο Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Τον θυμόσαστε, ήταν και βουλευτή, ήταν και εδώ τον είχαμε. Ήμασταν και γειτόνοι, 12 αυτό με μία, μία με δύο εμεί. Βγαίνει λοιπόν ο Μπογδάνο, τώρα είναι λίγο στα αζήτητα. και αποφάσισε μάλλον να κάνει δώρο με τον εαυτό του και αυτός, όπως έκανε πάντα μπαίνει στην ίδια κατηγορία με βαρουφάκι, κασελάκι, Μπογδάνο. στον τομέα ναρκισισμός, σε άλλους τομείς υπάρχουν διαφορές και βγαίνει λοιπόν ο Μπογδάνο και λέει ότι η κυρία Μαρία Καριστιανού που είναι η πρόεδρος του συλλόγου πληγέντων από το έγκλημα των τεμπών θέλει να πολιτευτεί Αυτό το οποίο πληροφορούμε από... κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ είναι ότι η κυρία Καριστιανού βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις ούτω ώστε να ανακοινωθεί η υποψηφιότητά της για την Ευρωβουλή μέχρι τώρα οι πληροφορίες λένε ότι η κυρία Μαρία Καριστιανού πρόκειται να πολιτευθεί ως υποψήφια Ευρωβουλευτής με τον συνασπισμό ριζοσπαστική αριστεράς Γιατί είναι και δημοσιογράφος, όπω λέει στο βίντεο, και έχει κάνει ρεπορτάζ, δεν τα λέει έτσι. Βγαίνει λοιπόν η κυρία Μαρία. Ξέρουμε, Όλοι, τι μπορεί να συμβαίνει αυτό. Δέκα μέρε περίπου, οχτώ μέρε πριν από τη συμπλήρωση ενό έτου από το έγκλημα και πριν από το μνημόσυνο που θα γίνει και την απεργία που έχει τοποθετηθεί πάνω εκεί, με σύνθημα τα κέρδη του, οι ζωέ μα. Και βγαίνει λοιπόν ο Μπογκδάνο και λέει αυτό το πράγμα. Και βγαίνει η κυρία Καριστιανού, κάνει μια δήλωση εγγράφο και λέει, θα κυκλοφορήσει ένα βίντεο. Ένα βίντεο παραπλάνησης, Αναφέρεται σε αυτό που έχει κυκλοφορήσει ήδη με τον Μπογδάνο. Θα ακολουθήσουν και άλλα ίσω. Ένα βίντεο στο οποίο τα ψέματα στολίζονται για να κρύβουν την ασχήμα... ασχήμια και παρουσιάζονται όμορφα. Έτσι είναι η πλάνη. Εξωτερικά μια όμορφη είδηση, καλοπροαίρετη και λογική, μα ο σκοπό σκοτεινό και ανήθικος. Όπου τρέμουν την αλήθεια, χτυπούν με το ψέμα. Είναι πιο εύκολο. Όχι, κύριε Ομιλούντα, λέει κυρία Καριστιανού, δεν θα κατέβω στι ευρωεκλογέ. Τη δικαίωση του παιδιού μου θα την πετύχω απλό πολίτη μέσα από κάθε νόμιμο δικαίωμά μου. Εσείς από την άλλη αυτό που επιδιώκετε να κερδίσετε με αυτά τα ψεύδη Είναι η πληγή της πατρίδας μας αυτό που, στερίσε, αυτό που στέρισε τη ζωή από τα παιδιά μας Σεβαστείτε το πένθο μας Το πένθος μας Η Μαρία Καριστιανού Για αυτό το Όλο αυτό που σκηνοθέτησε Σκέφτηκε Και έκανε ο Κωνσταντίνος Μπογδάνο συνάδελφο. Λάος τώρα μέρος δεύτερον Ε, ραβασόλη μου, τι κάνει. Καλά, είσαι Δημητράκη εδώ, Δημητράκη. Πού είσαι Δημητράκη, χαμένο εσύ. Ε, εντάξει, χαλαδούλε. Λοιπόν, όσον αφορά για το νομοσχέδιο για τα αγόπηλα ζευγάρια. Καταρχήν, το ζήτημα είναι πολύπλοκο και πολυδιάστατο. Δεν είναι έτσι απλό. Αλλά να κάνω μια πολύ μικρή έτσι α πούμε τοποθέτηση, α την πούμε. Το βασικότερο απ' όλα που προκύπτει είναι ότι θα μπορεί πλέον να εμπορευματοποιηθεί ο άνθρωπο. Ξαναγυλάμε πίσω στο μεσαίωνα. Μάλλον στη φεουδαρχία ή μάλλον στο διδοκτητικό σύστημα ακόμα καλύτερα. Μπορούμε πλέον να, όσοι έχουν χρήματα να κάνουν Τη Μήτρα τη γυναίκα. Γι' αυτό έγινε. Για αυτού που έχουν χρήματα να μπορούν ελεύθερο να αγοράσουν και να πουλάνε ανθρώπου. Τώρα, όσον αφορά τα ομόφυλια σε βγάδια, οι άνθρωποι καλά κανεί και δεν υπάρχει πουθενά τίποτα κακό στο να αγαπηούνται δύο άνθρωποι. Δεν έχει σημασία ανήτου ιδίου φίλου ή άλλου φίλου. Από εκεί και πέρα, βέβαια δεν μπορούν να αναπτύξουμε το ζήτημα μέσα έτσι τώρα σε ένα τηλεφώνημα. Σε κάθε περίπτωση όμω σα έχουμε ένα πράγμα στο νόημα. Το 2012 ήταν το κοκέτε ήταν που δεν έκανε και καλά στην κυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ. Απολύθηκε ότι καλό δεν το έχει. Μη μου τα θυμίζει. Καλά, δεν είναι το ίδιο τώρα. Όχι, δεν είναι το ίδιο τώρα. Αποδείχθηκε εκείνο ότι καλώ δεν ψήφισε το γάμο των ομόφυλων. Άλληλα τι μαλακίε, να έχει και ένα όριο μαλακία. Είμαι ναι, μισό λεπτό. Άλλο θέλω να πω. Λοιπόν, επίση ότι για το δημοψήφισμα που είπε όχι, πάλι το κατηγόρησαν. Ναι, ναι, ναι. Μετά από λίγα χρόνια, λοιπόν, θα αποδείξει ότι καλώ δεν ψήφισε το γάμο των ομόφυλων. Εκεί θα φτάσουμε, το ξέρω. Φταίνεται. Όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου, λοιπόν, θα αποδείξει ότι είχε δίκιο. Αυτό θέλω να πω. Ελπίζω να αποδειχθώ κι εγώ ότι έχω δίκιο. Το ζήτημα δεν είναι απλό. Σε ένα σάκο βλέπω τα βάζεις κι εσύ Αυτό δεν παίρνει σε ένα σάκο ακριβώς Ένα τηλεφώνημα τώρα τι να σου πω άλλο Γεια σα, Αποστόλη. Yeah. Συνεχίζω αυτά που έλεγα την Παρασκευή και με έκοψε. Που τα θυμόμαστε και είχαμε βάλει μια ανοτελεία και λέμε δεν θα συνεχίσει. Εκεί θα μείνει, yeah. yeah. θα ανοτελεία. Πότρε να με το πείτε. Ανοτελεία, τώρα συνεχίζω. Ευτυχώ ξαναπήρε. Η μάχη τη οξυνία είναι ο ah, Α, καλά, εντάξει. Γεγονός με Έλα. Ενδιαφέρον. Μην με κλείνει, παρακαλώ. Γιατί να μην σε κλείνει. Έχω μου να μην κλείσω και τον άλλον. Ποιο Για άλλο. πε, Έλα. Ψήνω καφέ. Λοιπόν, αυτά που σου λέω τώρα τα έχω στείλει και στο site σα και στο email του σταθμού. Και όλοι σε ευχαριστούν για αυτό το homework. Περίμενε. Ο θύμιο πριν από λίγες μέρες ανέβηκε με τα μουσική στην Άουσα. Μια βραδιά στην Άουσα με αστροφενιά μπήκανε αντάρτες βάλανε φωτιά ε, ε, ε φωτιά Πήγε και στη Βάρκησα. Η συνδιάσκεψη τη Βάρκηζαν κατελήξαμεν δε εις την κατωτέρω σαν συμφωνία. Αποστρατεύονται εννοπλή δυνάμει αντιστάσεως και συγκεκριμένο ο Ελλάς. Καλά έκανε. Αυτέ μαλαϊκέ πληρώνω. Εμά μα περιφρόνησε και δεν ήρθε στην Οξίνια Καλαμπάκα. Δεν πειράζει. Είχατε τραγούδια για την Οξίνια Καλαμπάκα. Και τραγούδια είχαμε και γιορτέ και πανηγύρια είχαμε και επέτειο είχαμε και μνημόσυνο είχαμε. Ελπίζω του χρόνου στην επέτειο να μα κάνει την τιμή. Θα με αφήσει τώρα να τελειώσω το. Ε, λίγο σύντομο μα γίνεται. Ναι, η μάχη τη Οξίνια είναι ένα ιστορικό γεγονό με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αποτελεί παράδειγμα λαϊκή αντίσταση με συλλογικό και νοτικό χαρακτήρα. Παρόλα αυτά όμω δεν έτυχε τη αναγνώριση και τη προβολή που τη αρμόζει. Με αποτέλεσμα να μην είναι γνωστο στο πανηγόρο παρά μόνο στην τοπική κοινωνία. Τα γεγονότα τη κατοχή κρίνονταν με τα γυαλού του ενφιλίου πολέμου. Τα λεπτά απέξω ή τα διαβάζει από κάπου. Θα διαβάζω αυτά. Ωραία πέ, μου που είναι να το διαβάζω και εγώ μην κάθουμε τώρα να σα κουμπί. Θα κάνουμε book stories πώ το λένε. Θα ανακούδουν μίλιο χιλιάδε. Φυσικά. Άλλη την υποτίμησα φοβούμενη την αναγνώριση τη φιλοπατρία των αριστερό. Έστωπατρία εκατέ. Φιλοπατρία των αριστερών. Άλλοι απέκτηκαν λεπτομέρειε προκειμένου να εκπληκθούν, ενώ του μπέλευε το. και ο ότι υπήρξε συνεργασία αντίθετων πολιτικών παρατάξεων. Ελπίζω να ευαισθητοποιηθούν, παρακινηθούν οι κατάλληλοι φορεί ώστε να συμπεριληφθεί η μάχη στην ύλη των σχολικών βιβλίων και να διδάσκεται στους μαθητές στο σχολείο μας ως παράδειγμα ενότητας και γενναιότητας. Άκουνας είπα και ένα νέο. � Παναμύρα. Τα πάει το πούρο σύννεφο, ε το νου σου, ε! <Τι> να ταλάβεις, το νους, ε. να μην έχει φλέβε. Και μου στέλνει μήνυμα εδώ ο αυτός, ο Γιώργος, για να δω Γιώργος, ναι ο Γιώργος που είπε για το καπέλωμα του Κούκουέ και μου λέει «Άσαι τις ειρωνίες, ξέρω πολύ καλά από χώμα και αγροτιά, θαυμαστικό, όσο για τη μεγάλη δύναμη που έχει το Κούκουέ είναι φυσικό, επειδή είστε επαγγελματίε στο είδος σας και σας έχει συγχαθεί το σύμπαν, θαυμαστικό, όλα μαζί, οκ, okay. εσύ να πας στο μυαλό σου στο χωράβι μπας και ξελαμπικάρει, θαυμαστικό». Όχι, δεν έχει θαυμαστικό. Λέει: Εσύ να πα στο μυαλό σου το χωράφι μπά και ε, ξελαμπικάρι. Αφήσω κολλητή. Θαυμαστικό. Εκεί είχε βάλει το θαυμαστικό. Μου θύμισε παλιέ ανέμελε στιγμέ των νιάτων μα που κολούσαμε και αφήσε. Και έτσι προχωρήσαμε στη ζωή μα. Να πώ προχωράει κανεί. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλο. Πάμε στου αγρότε. Έξι ώρε το απόγευμα και με τον Γιώργο και όποιο άλλο θέλει εκεί. Είναι ένα χρέο ημών εδώ των πρωτευουσιάνων που ζούμε στα τσιμέντα. να έρθουμε λίγο σε επαφή με τους ανθρώπους που τα βλέπουν αλλιώς γιατί είναι στο χώμα, Ζούνε και δουλεύουν με το χώμα και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο, αυτή η όσμωση δηλαδή. Ε, Λαός, τριτομέρος, μετά διαφημίσεις, αμέσως μετά Γιώργος Πιέρος στο μαγκαζίν, εμείς τα υπόλοιπα, αύριο, γεια σας. Καλή εβδομάδα. Επίση. Τι κάνει, Αποστολή. Καλά. Θέλω να σου πω για τον Γεωργιάδη. Ο άνθρωπο ο άρρωστο μπορεί να χρειαστεί φάρμακο στη ζωή του πριν να το βρει. Αυτό φάρμακο δεν είναι δωρεάν. Στόχο του δεν είναι να εξυπηρετήσουν τι 50.000 κόσμο. Στόχο του είναι αφού παίρνουν από το λαό χρήματα για την υγεία. Γιατί ο καθένα που εργάζεται πληρώνει για την υγεία του. Δεν μπορεί να ξαναπληρώσει. Και πού είναι η ιατρική σύλλογη που του κατηγορεί για το φακελάκι. Ανεξάρτητα τι κάνουν. Χαίρετε! Yeah. Αποστόλητε, κανείς! Καλά, είμαι εσύ! Καλά, καλά, χαίρομαι που επικοινωνώ μαζί σου! Ποια είσαι? Ε? Δεν νομίζω ότι με ξέρει. Α, καλά. Ναι, δεν αργέσαι. Πώ είπατε? Όλα καλά, λέω όλα καλά. Ναι, όλα καλά. Θέλω να σταθώ στο θέμα των ομόφυλων ζευγαριών. Στάσου! Νύχτα... Στάσου! Νύχτα, στάσου, μια στιγμή! Και θέλω να πω ότι αυτά που λέει το Κουκουέ και τις θέσει του τις βασίζει σε επιστημονικά δεδομένα Το κατηγορούν, το αποκαλούν οπισθοδρομικό, ο όχι προοδευτικό Και εγώ τώρα λέω, λέει το Κουκουέ ό,τι λέει η Εκκλησία ό,τι λένε άλλες πολιτικές δυνάμεις Η τοποθέτηση του απέναντι στην ομοφιλοφιλία είναι τελείως διαφορετική Είναι της ανθρωπιάς, είναι εναντίον τη Αυτά τη ανθρωπιά δεν μπορώ, αυτά. .alin. Ναι και καλά έχετε κολλήσει εκεί με την ανθρωπιά ότι πρέπει να υπάρχει ανθρωπιά. Γιατί? Yeah. Αυτά είναι τα το κολλήματα του κουκουέ με τι μαλακίες Του ανθρώπου και του ανθρώπου, του βλέπει του ανθρώπου. Σε προδίδουνε, τι να το κάνει. Με την ανθρωπιά, έτσι και με του ανθρώπου. Δεν έχει να εμπιστευτεί, παιδί μου, κανέναν. Α, ναι. Λοιπόν, θέλω να συνεχίσω και να πω ότι είναι εναντίον τη απανθρωπιά των ρατσιστικών πρακτικών προ του και μάλιστα έχει κάνει και ενέργειε για το ζήτημα αυτό. Οχ. Ο λόγος του ρίχνει φως σε βάθος τη στιγμή που διάφορες διαστάσεις κρύβονται. Τι διαστάσεις όταν λέμε? Θα ακουστεί ένα παράδειγμα παρακάτω. Θα Ο επιστημονικός λόγος λέει πολλά με τα οποία φωτίζονται οι διάφορε πλευρές που κρύβονται. Ας πούμε λέει ότι... Τώρα η... γιατί το πάμε εκεί? Τι? Ενώ μου διαβάσετε 13 σελίδες του ριζοσπάστη, εντάξει το πιάσα. Όχι, τελειώνω, τελειώνω. Τελ Θα μπορούσε και το κουκουέ να ψηφίσει το τρίτο άρθρο. Αν τελειώνουμε με πού ψήφισε τα άλλα. Ναι, εγώ δεν ξέρω τι λέει το τρίτο άρθρο. Για το χάμο είναι το τρίτο. Ναι, αλλά. Αλλά. Νομίζω... Άλλα νομίζω... λόγια να χαπιόμαστε. Νομίζω ότι ε, το πρόβλημα διορθωνόταν κι αλλιώ, αλλά θα είχε κόστο για την κυβέρνηση και πάντα το κόστο το αποφεύγει. Για λόγου ευνόητου. Το κουκουέ το αποφεύγει, το κόστο? Η κυβέρνηση, συγγνώμη. Α, η κυβέρνηση. Ε, ε, Ναι, καμπαλάθο, ναι. ναι. Ω, δεν πειράζει. Και ήθελα να πω ότι ένα από αυτά που Λέει ο επιστημονικό λόγο με τα οποία φωτίζονται οι διάφορε διαστάσει που κρύβονται είναι και τούτο. Ότι για το παιδί χάνεται η αντανάκλαση τη βιοκοινωνική πραγματικότητα. Αυτά δεν μπορώ που αρχίζουν οι δύσκολε λέξει και το χάνουμε. Εκεί το χάνει ε. το κουκουέ. Στι σύνθετε λέξει. Πά σε μια κοινωνία αμόρφωτη τώρα και μου βάλει πολύ σύνθετε λέξει. Βάλε δύο-τρει συλλαβέ εκεί πέρα να συνοηθούμε. Απ' τι τέσσερι και μετά το χάνει το νόημα. Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει. Τι πρέπει, <laughs> να πάμε σχολείο. Ναι. και που πάμε στούρνη βγαίνουμε. Άστα τα δύσκολα. Ναι, καλά, επειδή το σχολείο ξέρουμε σε ποια υπηρεσία είναι, γι' αυτό γίνεται αυτό. Αλλά... Ωραία, α το καταλήξουμε κάπου, θα έλεγα. Τελειώνει, που... αλλά πάει πολύ ώρα που τελειώνει. Ναι, και λέω. Από αναβολή σε αναβολή με πα. Είπα λοιπόν ότι χάνεται για το παιδί η αντανάκλαση τη βιοκοινωνική πραγματικότητα για το παιδί που στερείται είτε τη μητρότητα είτε την πατρότητα. Και τελειώνω με την εξή α την πούμε απορία εντό εισαγωγικών η λέξη. Λόγος αυτό είναι ο είναι όπως αυτός των διάφορων πισθοδρομικών δυνάμεων, είναι σκοταδιστικός ή είναι διαφωτιστικός. Ε. Ναι, ναι. Και τελείωσα, ε, τελείωσα τελειώνεις να... τα τελευταία 10 λεπτά τελειώνει όμως. Για να σας ευχηθώ. Χαρά δεν βλέπουμε. Ε, ε, τελείωσα, τελειώνω για να ευχηθώ και σε σένα και στο θύμιο δύναμη, να συνεχίσετε με δύναμη. γεια. Και κάτι άλλο, οι αγρότες μαζί με τους φοιτητές και το πάμε πρέπει να ξεσηκωθεί, να κατεβάσουνε τον κόσμο τα εργατικά κέντρα μαζί με τους αγρότες, όλοι στο Σύνταγμα, όλοι υποφέρουνε, από παντού. <ΣΣ>